Στο όνομα του πατρό και του Υφυ το Ιύπνο μου, τους αμήν. Βασιλεύχουρα, ανυπαράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ο πενταχούπαρον και τα πάντα πληρών, θεσαυρός των αγαθών και ζωή χορηγός της αληθέκιας, κίνησουν εν ημή και καθάρισουν ασπάσεις, κίνηδος και ο σώσος των Ο όρος δικαιοσύνη έχει δύο ερμηνείε. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που ξέρουμε, που αποδίδουμε τα ίσα, από δικαιοσύνη λέμε.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 Ίσως καλόν τη διαβάσουμε γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν. Άνθρωπος της είχε δύο ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν το Πατρί «Πάτερ δόσμι το επιβάλλω μέρος της ουσίας και διήλεν αυτή των βίων». Και με τού ημέρα συναγαγών άπαντα ο νεότερος Υιός απεδήμυσεν εις μακράν και εκεί διασκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα έγινε το λοιμός ισχυρός κατά την χώρα εκείνην. Και αυτός ήρξα το ειστερίστε. Και πορευθείς εκολύθει ενή των πολιτών της χώρας εκίνης και έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους. Και επεθύμι γεμίς την κοιλία αυτού από τον κερατήεν ον χείρη και οδείς εδίδω αυτό.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 και προς ένα των παιδων επινθάνε το τι γι τα αυτά. Οδε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου ήκη και έθισεν ο πατήρ σου το μόσχο το σιτευτόν. Ότι γιένον αυτον αυτών απέλαβεν. Οργήσι δε και ουκ ήθελε εισελθήν. Ον πατήρα αυτού εξελθόν παρεκάλλει αυτόν. δὲ αποκριθήσει είπε το πατρί. το σαφτα τη δουλεύωση και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον.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 αλλά ο άνθρωπο δεν εξελίσσεται, δεν αναπτύσσεται. Όταν θα πάρει μια αγωγή που θα το επιβάλλουμε και δεν θα αποκτήσει ο στη τη συνείδηση αγωγή η αγωγή ελευθερία σημαίνει ότι δίνεται τη δυνατότητα στον να κάνει λάθος. Σε μια σχέση, α το πούμε πιο προσωπική, σε μια σχέση συζυγία, τρομάζει η έννοια τη ελευθερία. Και ελέγχουμε την διάθεση του άλλου προς εμάς, αν μας αγαπά.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 όταν στον άλλο του λες θα κάνεις αυτό θα πά στην κόλαση, δεν έχω γη ελευθερίας όταν λες στον άλλο θα κάνεις αυτό γιατί αλλιώς χωρίζουμε δεν έχω γη ελευθερίας όταν λες του άλλο πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα για να αποδείξεις ότι με αγαπάς δεν έχω γη ελευθερίας άλλως αναγκάζεται τότε να μην εκφράσει την καρδιά του όπω πραγματικά είναι και νιώθει και αναζητεί αλλά προσπαθεί να εκφράσει αυτό που εμάς θα μας ικανοποιήσει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 είναι πολύ αντιμό να λες τον άλλον έχεις, έχω την γνώμη ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος. Επέλεξε εσύ. Όταν λες τον άλλο αυτό είναι σωστό και αυτό θα κάνεις εγώ που έκανα τόσα για σένα, εσύ τι κάνεις και δεν μ' ακούς. <κυρίζει> αυτές οι εντάσει, αυτές οι απειλές κρύβουν τα δικά μας κόμπλεξ, τη δική μας αναπηρία που προβάλλεται, Πόσε φορές ακούγεται προς τα παιδιά. Λέμε ότι εγώ ξέρεις τι έκανα στα χρόνια σου και αυτό πρέπει να κάνεις.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 που για να υπάρχει αυαισθησία πρέπει να νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός... να νιώθεις ότι είσαι χαμένος... για να υπάρχει αυαισθησία πρέπει να ζεις κι εσύ ο ίδιο και τραγικότητα αυτής της προσπάθεια, αυτής της αναζήτησης. αυτού του πόνου... για να υπάρχει αυτή η διάκριση, πρέπει κι εσύ να είσαι αληθινός στην αναζήτησή σου... για να μπορείς να αντιληφθείς την κατάσταση του άλλου ανθρώπου... για να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι ρομπότ, δεν είναι νούμερα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 και δεν έχει χαρά ο άνθρωπος, όχι αυτό το πνεύμα, τι κάνει, διεκδικεί υποκατάστατα τη χαρά με το να επιβάλλεται στου άλλους και να βγάζει μια εκδικητική μανία και μια ζήλια και μια οργή και επιβάλλει στου άλλους να τον ακούσουν να τον αποδεχθούν και αν δεν το δεχθούν, όρε κατάρες που πέφτουν βγαίνει μια οργή και μια εκδικητικότητα και όσο πιο πολύ δεν ακούγεται η φωνή του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 Γεννά ανθρώπου που μα καταδυναστεύουν, πρέπει να του διώξουμε. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Ασφαλώς είναι ελευθερία στο ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Το ίδιο η ελευθερία έκανε και ο νέοτερος Γιώργο. Έκανε αυτό που ήθελε. Αλλά δεν ήταν εσωτερική πραγματική ελευθερία. Έτσι. Μπορεί όμω ένα άνθρωπο, αν γνήσια λειτουργεί τον εαυτόν του, είτε οδηγεί στην αρχή είτε οτιπουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε κατάσταση, μπορεί να βρει τον δρόμο του. Εάν λειτουργεί έντιμα, έτσι. Ε, αν ένα άνθρωπο δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη που έπρεπε να καταγγείλει από του άλλου, και για δεν μπορεί να χτυπήσει ούτε η σχέση με τον Θεό, είναι λάθο να μένει στον τύπο περιμένοντα να χρησιμοποιήσει ο Θεό, ε, ασφαλώ δεν είναι λάθο. Γιατί ανάλογα βεβαίω, για, για ποιο λόγο είναι στον τύπο.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 Τόσο πιο πολύ ελευθρώνε τον άλλο. Τελικά πατέρα είναι αυτός που αρνείται να είναι πατέρας. Καθοδηγητής είναι αυτός που αρνείται να είναι καθοδηγητής. Ποιμένας είναι αυτός που αρνείται να είναι ποιμένας. Σύντροφο, σύζυγος είναι αυτός που αρνείται να το παίξει σύζυγος, δηλαδή να αχ τον άλλο Στα δίκαιά του και στα δικαίωματά του. Έχουμε ανάγκη να δώσουμε χώρο ελευθερία στον άλλο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 προβλέπει και προστατεύει και ακριβώς προνοεί και σχεδιάζει για τον κάθε άνθρωπο. να ότι με κάποιο σχέδιο, να κανείς που έχει 10 χρόνια Όχι ακριβώς σχέδιο, πολλές φορές μην είναι... γιατί αν είναι τότε το να πεθάνουμε Πληρώ, χρωστάμε, χρωστάμε, χρωστάμε στην τράπεζα, δεν και σε αυτά. Λοιπόν.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 Ευχότο να γίνει ο Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός μου νεελείσουν και σώσουν οι μας.